Αρχίζουμε! Ένα επεισόδιο πριν το πεντηκοστό, σήμερα στο σπίτι του Άγγελου 41 από το επεισόδιο του Newscast. Ε, εγώ είμαι ο Χρήστος και μαζί μας, μαζί μου είναι ο Άγγελος και ο Στόλφος, όπως πάντα. Για Για ο Χρήστος όταν κάνει το το έχει πολύ πλάκα γιατί μιλάει και δεν πάει να πιει καφέ, Καναδομίδο. αλλά όταν πάει να πιει, ξέρω εγώ, ξανα... Πεύει το ποτήρι γιατί πάει μιλήσει και δεν πειραίνει. Δεν θέλω να ψάχνω καφέ και να άκουσε το ρούφιλ του καφέ καφές. Λάιπ, Για πες μες. Τι να σου πω. Α, έχουμε τέτοιο, έχουμε συμμετοχή σήμερα. Τι συμμετοχή. Γι' αυτό που ήθανε, παιδί μου. Εγώ ήθα έλεγε, ξέρω εγώ. Πες, α, συμμετοχή. Α, Ωραία, λοιπόν. Έχουμε το... Συμμετοχή από τα παιδιά του, του podcast ε, Ο Κίτσος Ψηφιρίζεις στα λάχανα Τι κάνεις, Αποστόλη Βλέπω το φακό Λοιπόν ε, και μας έχουν στείλει ένα εγχωγραφημένο μήνυμα τα παιδιά, θα το παίξουν σε λίγο Φίστη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ Τι άλλο Τους ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε Τίνος εντοπίζουμε Θα το στείλουμε κι εμείς, θα ah. <laughs> το βάλουμε λίγο Ναι Σωστό κι αυτό Εγώς το λέω τι, τι θα πω Δεν ήθελα να πω τίποτα ότι είχε να πει το παιδί. Τι θα, γιατί είπαμε μιλήσουμε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Θέλετε να κάνουμε ελεύθερη κουβέντα για 30 λεπτά. Θα δείξουμε να μιλήσουμε. Θέλετε να κάνουμε ελεύθερη κουβέντα για 30 λεπτά, χωρίς θέματα. Τι σου λέει ελεύθερη κουβέντα. Καλύτερα να κάνω ό,τι με ρίχνει στο μυαλό του. Όχι, δεν θέλω. Γιατί. Επειδή μοιάζω είσαι αρνητικό, γι' αυτό δεν πάει προς το podcast Δε θέλω. Και... Δεν θέλω, πρέπει να έχει κάποιο θέμα Και δεν προς. έχουμε audio comments, επειδή είσαι αρνητικό γι' γιατί... αυτό Καλά έχουμε δεν έχουμε audio comments, επειδή δεν αρνητικό. είναι άρνητικος okay. Μπορεί να το δκιμάσουμε Και καταρχάς, πού είναι η γυναική φωνή Έτσι, πού είναι η γυναική φωνή ε, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ε, Σε έχουμε καταλάβει όλοι, σε 3 τρεις μαντεράχαλοι εκπέρα και... 4. <laughs> <laughs> τέλος πάντων <laughs> Τι είσαι, ούτε, ούτε. Λοιπόν, που το Εγώ έχω αυτό μόνο από, Που είναι η γενική φωνή θα εδώ. Έρχεται ο... Oh, Τι πέντε, είναι, ούτε, έρχεται. Πέντε. Έρχεται. Είδε... Είδε... στον δρόμο. δρόμο. Ναι. Λοιπόν, ε, λοιπόν, ε, εγώ προτείνω, ε, ναι. θα, θα το πέντε. Πέντε. Ε, Θα κάνω μια πρόταση μετά την... θα ε, το μήνουμε που θα αυτό αυτό δεν πεισθεί. Το make mouse σε άλλη μορφή αναπράγει. Λοιπόν, ε, παρόλο που είμαι της πολύ που δίνει τη γενική φωνή, ναι. και το λέω αυτό το πράγμα δημόσια, έτσι, ε, και αφού ο Χρήσος είναι ανοιχτός και δεν θέλει να κάνουμε ελεύθερη κουβέντα 20 λεπτών θα πω ότι θα πούμε στο επεισόδιο. Άττε, μας είπατε. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο είναι μια ολακκή και μισή, να μην το ακούσει κανένα, ε, και το θέμα τα θέματα είναι χάλια. Αυτό. Πάμε. Ε, αρχικά έχουμε διάφορα νέα που συντάξαμε τον κόσμο για τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Ακολουθεί γκριμάτις η Φερλή. Γεια σας πως. θα κατακαιρματίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Ωραία. Τι λέει Καταρχάς Ωραία. Έχουμε θέμα για την ΔΕΗ, θέμα για τον ΕΙΑΘ, θέμα για τον ΟΤΕ, okay. θέμα για τα τρένα, θέμα okay. για το μετρό. Για το ΟΤΕ δεν έχουμε. Για τον ΟΤΕ δεν έχουμε. ΟΤΕ για το, δύο, για το αλλά... μετρό έχουμε. Σωστάντε. Ωραία. Και θα το βάλουμε μετά. Και έναρξη πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Αυτό μπήκε τώρα προηγουμένως, δεν ήταν στο πλάνο Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να είναι και το καλύτερο από τα άλλα που είπουν Ωραία ε, Επίσης, το κεντρικό θέμα συζήτησης έχει να κάνει... Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, άμα θα το πω έτσι όπως το έγραψα Ναι, μπορεί, μπορεί έξω... να καταλάβει κανείς τίποτα Μπορεί να εξασιαστεί ο κόσμος και να μου ζητήσουν να γράψουν βιβλίο, οπότε θα το πω αλλιώς Έχει να έγραψει, παιδί δηλαδή. μου Λοιπόν, έχει να κάνει με το Γιατί Εντάξει. Οκ. Okay. Okay. Δηλαδή, Πώς ε, είναι, τώρα, είναι το επόμενο βήμα, ας πούμε, για να οργανώνουμε τις επαφές μας όλες. πολύ προσωπικές ή και άτομα τα οποία τα έχουμε γνωρίσει μέσω ίντερνετ ή απλά είναι υποκατάστατο το γεγονότος ότι πλέον δεν έχουμε χρόνο ή δεν θέλουμε να πούμε σε διαδικασία να γνωρίσουμε καινούριο άτομο βγαίνοντας έξω για καφέ. Αυτό θα πούμε. Ωραία. Okay. Και μετά. Ε, μετά έχουμε ένα τεχνολογικό θέμα μόνο, γιατί υπήρξαν παράπονα ότι το podcast έγινε τεχνολογικό και τώρα πια έχουμε μόνο ένα θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το Web Science 2009 στο οποίο παρεμβέθηκα εγώ και κάποιοι, ο, ο Γιάννης και ακόμα κάποια παιδιά και το παρακολουθήσαμε όλοι μαζί, θα πω team. κάποια γενικά, ήταν και ο Tim εκεί θα <σχελίδι> πω κάποια γενικά σχόλια μόνο και μόνο για το τι έγινε πάνω κάτω Ο Mr.GooGoo Ο και δεν έχουμε άλλα τεχνολογικά θέματα, δεν έχουμε πράγματα okay. για τυφή κλπ. Και, και αυτό δεν είναι και τόσο τεχνολογικό, και... Το... και η διασκέδαση, το με, κλαμβούς, με, με την οποία θα κλείσουμε σαν τελευταίο θέμα. Ε, αν και έχει πάλι προτάσεις που είναι ενδιαφέρου, ενδιαφέρουσες, είναι λίγες αυτόν τον καιρό, γιατί για κάποιο λόγο έχει, έχει, έχει πέσει ένας πέρον νόσπορος προς τη διασκέδαση. Δεν δε δε δε διασκεδάζει τίποτα, πάλι, γιατί περιμένει την Άνοιξη και η Άνοιξη άρχισε να έρθει και δεν μποστάει. Η Άνοιξη άνοιξε μια μέρα. Νομίζω. Από πολλές μέρες, άνθρωποι. Λοιπόν. Και μετά από αυτό θα πούμε οι λυθιώτες, οι οποίες από ό,τι βλέπω, βλέπω θα τις λέμε και στην πορεία σήμερα, <coughs> για να και προστηκανόντας τα ακούσουμε από το τέλος. Αυτό. Oh. Πάντως έχεις δίκιο. Oh. Δεν πρέπει να κανείς να ακούσει το podcast γιατί δεν έχει ενδιαφέρον. όχι <laughs> τις άλλες φορές τρελαίνονται, ας πούμε. Φανερά. Γιατί για το <laughs> πόδο και έχουν δηλαθεί. Το 12, θα το γιατί το 12 λειτουργεί με πλήση εγκεφάλαιου, γιατί κάθε επεισόδιο λέμε και το 12, οπότε εγώ νομίζω πρέπει να το ξανακάνουμε το 12. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είπε ότι το 47 του άρεσε Λοιπόν, εγώ πιστεύω πρέπει να το ξανακάρουμε το 12. Το 4 το 7 συζητούσαμε για το σχέση μέσω ίντερνετ. 12, Πάμε εμείς να κάνουμε ένα καφέ και όσο κάνουμε εμείς καφέ ακούστε εσείς τι είπανε τα παιδιά του Κίψιλα για μας. <Τι> κι λαλάχανα πάλι εγώ θα ξεκινήσω. Ε, και ναι, να είμαστε η στο και οι να να στο να Ο να να ...στα να να 50 ευρώ να να να να να να να να να να να να να που κάνει να να να όχι ποιο τα φέρνει, ο διαβαστοπαπαιτή. Τώρα εσύ κάτι θε να πω μετά από αυτό, αλλά εγώ δεν το πιάνω γιατί είμαι χαζή και είναι βράδυ και δεν έχω τάχη να το πιάσω. Τι θε να πω. υποτίθεται ότι θα κάνουμε προλογισμό για τα παιδιά του NewsCast Και όχι απλώ του νουσκάστου, στα 48 έτσι. Δηλαδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ μπροστά. Μπράβο, παιδιά, να τα Και εσεί τώρα μου λέτε για ανθοδέσμε και λοιπά. Απ' την δεν μου θέλετε να, να του κάνετε μάθημα, πώ να παραδίδουν την ανθοδέσμη. Τα αγόρια. Είναι 4 αγόρια. Παντρεμένα. Newσκάστη, δεν ξέρω, θα μα το πούνε Απορώ πώ συντονίζονται. Νιου Μην κοιτάξετε το. Είστε τέσσερι. Ανταλλάξτε τουλάχιστον τον ένα με κανένα χωρίτσιο. Ναι, παιδιά. Πάντα. Μία γυναίκα βοηθάει. Πώς Γι' αυτό θα... εμεί έχουμε δύο. Να πιάνουν τα πιάτα, να φέρουν τα φαγητά, να μαγειρεύουν. Να κάνουν γενικότερα. Για πολλέ δουλειέ. Να φέρουν τι παντόφιλε του κίτσου. Αυτό, αυτό. Αυτό που το βάζω. Του τα φουκαράκια εδώ δίπλα. <laughs> Γι' αυτό σα λέω. Αλλάξτε ρότα. Κάντε κάτι. Βάλτε λίγο στη ζωή σα, λίγο πικάντικο. Ήρθαμε για να σα κάνουμε ότι καταλάβατε το πότι καστ και νομίζω ότι τα καταφέραμε μεγάλη επιτυχία. Και επιτρέψτε μου να το διάλειμμα για διαφημίσεις και δεύτερο καφέ ε, να ευχαριστήσουμε και ο play τα παιδιά του podcast Kipsila Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Για την συμμετοχή τους στο δικό μας και τον πολύ ωραίο και όμως προλογισμό τους ε, Να τους πούμε ότι... να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που έθεσαν Ε... είχα... Ε, είχαν ερωτήσεις να Ναι, ερώτησαν για παράδειγμα αν ήμασταν ανίπατροι ε, Α, είσαι ανίπατρος Εντάξει, τι πράγμα είναι Νίπατρος είπα, ναι. Ωραία. Και ο Άγγιος είναι ανίπατρος και εγώ είμαι ανίπατρος Και <laughs> με είχε <να> το με ερώτηση και απάντησες στο Εντάξει. Επίση να τους πούμε ότι... Βασικά εντάξει μιλάμε και εκ μέρους του Γιάννη τώρα αναγκαστικά γιατί δεν είναι εδώ. Είναι τι το τι Γιάννη. Ε? Στα πλάγια. Α, είναι πλάγια; <χει> Ναι, είναι <ρε>, στα πλάγια. Είναι πάνω σε Οπότε θα αναμιλήσουμε και εκ μέρους του χωρίς να το ξέρει. Και αυτός είναι αντίπαντες. Και αυτούς είναι αντίπαντες είναι. Δεν ξέρω τι πει να κάνεις απλά για να άλλαξετε τελευταίο αυτά Εντάξει, γενικά στο θέμα του συντονισμού που θέσαμε, εσείς έχετε παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα Εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα Όχι, Όχι καλά είναι ε, Βασικά εμείς ακολουθούμε μια τακτική για το θέμα του, του συντονισμού Όποιος ε, πάει να πει κάτι και να διακόψει, τρώει μια πουνιά, α πούμε, και oh. χαλαρώνει <laughs> Είναι αυτό το μοτίβο Έχουμε σαν τα εκεί στα τα super market εκεί στους διαδόμους που είναι για τα τυριά που παίρνεις νούμερο. Έτσι μου και πει μηχάνημα, κόβει το χανατάχη και ο οποίος έχει το επόμενο νούμερο Πάτω βάλουμε στα να μην δεν να το επιγραφούμε Ναι κανένα το κρουτς που κόβει το κρουτς Εντάξει, Α, το τίνο το αλλάζει το Ναι, ναι, το νούμερο και στο, ε, στο άλλο που θίξαμε... Τι θίξαμε ε, άλλο? Τι είμαστε 4 αγόρια και πρέπει να έχουμε ένα κορίτσι. Εσύ αυτό που το θίξαμε έχουμε και λίγο δίκιο εδώ λένε, ε, Ναι, να γι' αυτό και εμείς λέμε δώστε μας δύο, έχετε δώστε μας δύο. Γι' αυτό κι εμείς λέμε δώστε και σώστε Κίτσε μίτσε, τι από εδώ. Έτσι ξέρω εγώ. Ε, ναι λοιπόν. και, Ή, και εμείς παιδί. για τα άλλα θα στείλουμε του Γιάννη. Γιάννη, <laughs> ναι <laughs> <laughs> θα... <laughs> θα έρθει από το πλάγιο να σας βρει. Θα, <laughs> <laughs> θα μας αμορφωθείτε το podcast φυσικά. Και εμείς ως σας βρήκαμε. Με μια ως γυναικεία παρουσία. <laughs> Τι? <laughs> Τι που <laughs> δίνω? <laughs> κακία. Εντάξει <laughs> παιδί μου. Τι άλλο? Πλάι, ε, ε, εντάξει θα τους ευχαριστούμε και θα στείλουμε και εμείς ένα χητικό μηνυματάκι. Ναι ώστε αν θέλουν να το βάλουν και αυτοί στην εκπομπή τους να τους πούμε και εμείς τα... Τα σχόλιά μας για την εκπομπή τους. Πώς φαίνεται. Ναι ναι ναι. Αυτά. Άγγελ, ναι. θα προσθέσεις κάτι άλλο? Ναι. Άντε πες Ότι πάμε να πούμε τι δέει. Όχι, εγώ θα προσθέσω δύο πράγματα αρχικά που θέλω. Το πρώτο είναι ότι το επεισόδιο είναι 48 και όχι 48, 48, okay. το και όχι 48. Okay. Αλλά εντάξει, παιδιά δεν μπορούσαν να το ξέρουν αυτό, δηλαδή μπορεί να... It's It's να εύκολα χάνεις το μέτρημα έτσι που το έχουμε κάνει με το ένα που λείπει και τι κάτι άλλα τέτοια πράγματα. <laughs> <laughs> ε, και το... Στην δεύτερη σχολή που θα κάνω τι είναι, το ξέχασα. Με δεν πέρασαν. Μπορείς να έχει τη ότι πρέπει να μιλήσουμε για <laughs> το γενέα πατέρα που κάνει. Γιατί οι θα μιλήσουμε εντάξει δεν είναι και το θέμα. Ότως ή άλλο, σου είπα τώρα, σήμερα πιάνουμε τα 10 θέματα, θα τα ξεκαθαρισμήσει σε κάποια φάση. Αυτά, ε, καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά. Έγινε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Θα σπάσουμε στα σύντομα νέα της εβδομάδας. Αν είναι... Θα πούμε για τη ΔΕΗ και Είναι Προσπαθώ να πούμε την Ήταν το πούμε, αλλά ε, Εντάξει, το υπό ε, γιατί Είναι το νέο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει η ΔΕΗ, το οποίο στο εξωτερικό εφαρμόζεται ήδη και ονομάζεται αυτομέτρηση. Ε, η αυτομέτρηση έχει ως εξής, αντί για να έχει πάλι ΔΕΗ και να κοιτάει το ρολόι και να γράφει πόσο καλά άλλωσες, εσύ θα στέλνεις εσύ με μέσα. μήνυμα ή με κάποιο τρόπο στη ΔΕΗ τη και λέει και τελείωσε, και θα σε ανάλογα. Προφανώς δεν μπορείς ότι θέλεις, γιατί κάθε τόσο θα γίνεται έλεγχος. Ναι. Απλά λοιπόν, δεν θα έχετε κάθε μήνα, μπορείς να δεις τον χρόνο πάντων. Οπότε άμα δει άλλα ανταλλαμέτρηση θα φάσω πόσες. Δεν έχετε κάθε μήνα, έρχεται νομίζω κάθε τρίμηνο, τρίμηνο, δεύτερη ώρα. Κάθε τρεις ναι, μήνες πρέπει να έχετε πάνω. Λοιπόν, κάθε τόσο και αρεότερα, καθα... ίσως. θα κάνει τη βόλη του αυτός και και αυτό και το... μετά θα βλέπεις αν μας θέλεις κάνει... mm. ό,τι είναι άνεση. Να πούμε με αυτόν αυτό τον τρόπο ότι δεν θα λαμβάνεις, δεν θα λαμβάνουν καταναλωτές λογαριασμούς έναντι που λέμε. Θα πληρώνεις αυτό που κατανάλωσες. Δεν θα έχουμε οργανισμός έναντι. Αξιοκεί. Ωραία. Αυτό είναι Disney. Τι άλλο σχολείο, ε, άλλο... Εντάξει, ωραίο ζήτημα. είναι γιατί, α, αν και δεν ξέρω... Ωραία. Μετασκοπεί... Ωραία. Τι θα σου λέει πόσο χρεώνεσαι, έτσι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι. Δηλαδή πόσο θα πληρώσεις στο μήνυμα. Δεν σου ποντάει. Πάντως είναι πολύ καλό αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ε. έχει πρόβλημα... Δηλαδή ε, εντάξει αυτοί που έρχονται προφανώς είναι υπάλληλοι. Πρέπει να κάποια λεφτά γι' αυτό. Αυτοί θα προσκληθούν κάπου αλλού ή θα πάρουν κάποια άλλη δουλειά νομίζω. Γιατί εντάξει αν πρέπει να έχονται και περιστασιακά θα μου πεις εντάξει δεν θα της δουλειά τους. Φαντάζομαι. Ε, και να μεταφερθούν σε άλλο τομέα ή να κάνουν κάτι άλλο. Ναι, σωστό. Δεν νομίζω και να είναι πολύ χαρό, που πηγαίνει και απλά πλέπανε πολύ δούμε... Όχι, όχι επειδή, αλλά αν αυτό το πράγμα πληρώνεις. δεν σε μοιάζει, κάνεις αυτό, με το οποίο ζεις, δεν είναι κάτι άλλο. Μο, για πάμε και στην άλλη επιχείρηση. Λοιπόν, δημόσια, όσον είναι, αφορά το άτονη, ε, ε, την ΕΙΑΘ, έτσι, ναι. Ναι. να πούμε ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει στην οθμόσφαιρα ένα κοτσομπολιό ότι τέθηκε ζήτημα ιδιωτικοποίησης της ε, δημόσιας υπηρεσίας. Ε, το οποίο φυσικά, εντάξει, προφανώς δεν λαμβανόμαστε όλοι ότι προκαλεί προβληματισμούς έτσι, Γιατί αν ιδιωτικοποιηθεί η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το νερό εντάξει το νερό θεωρείται δημόσιο αγαθό, δεν μπορεί να μπει η σε αυτό θεωρητικά Έτσι Και ε, έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις, μάλιστα εγώ και εμπειρικά το βλέπω Δηλαδή πηγαίναν το πρωί, ας πούμε, προς τη δουλειά και πολλές φορές έχω δει ή να έχουν κλείσει να κάνουν κάποια διαμαρτυρία κλπ. Η άνθρωποι μπροστά στο. Εγαζόμενοι έτσι. Εργαζόμενοι. Βέβαια τα άρθρα που διαβάζω δεν μιλούν για ότι τελείωσε αυτό συζητήθηκε και έγινε, είναι άφησαν κάποια υπονοούμενα ο Διευθύν Σύμβουλο τη Άθλε. Σε ερώτηση μου στο πλαίσιο ενδεύξηση τύπου για το ζήτημα ιδιωτικοποίησης της εταιρείας, όπως λέει το άρθρο ακριβώς. Το περίεργο της πρότασης είναι ότι η Άθ είναι μια επικερδής επιχείρηση. Ναι, αφήν είναι αλήθεια. Αυτό το, το διάστημα, δηλαδή είναι, έχει θετική εξέλιξη στα οικονομικά της και τάξει είναι περίεργο γιατί θέλω να την ιδιωτικοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνουμε. Από ό,τι διαβάζω... Στην το νοτέ ό,τι διαβάζω και άρθρο... δεν το Λέω ότι στην... Μέχρι τη σημεία, πούμε, που μιλάμε, το άρθρο... Να πούμε, το άρθρο το παίρνουμε, το... το διαβάζουμε την εφημερίδα Μακεδονία. Απλά για να υπάρχει. Υπάρχει στα πέρα ε, ναι, οκ. Okay, απλά να το πούμε. Ε, αυτή τη στιγμή το, 74, της κατέχει το δημόσιο. 10% άλλοι ιδιώτες και 5,024% ξέρω εγώ η γαλλική άκουσα Ότι θα πουλήσει το δημόσιο το 23% στην μείνει το 51% Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει Εστε Πάλι την απόφαση την τελική να την έχει ε, το, καλύτερο, το δημόσιο έχει, ας... Αλλά τώρα δεν ξέρω ε, ε, Παρακάτω ναι, λέει ναι, η γαλλική ναι. εταιρεία Έχει δώσει επίσης με την πρόθεσή της να αυξήσει το ποστό στο 20% Ναι μάλιστα Και επίσης ε, το... Αυτό τώρα σπόντα βέβαια αλλά μιας που το διαβάζουμε να το πούμε ε, ακούγεται κάτι για το καζίνο της Πάρνηθας, Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τι είναι αυτό. Ναι, και αυτό θέλει να ιδιωτικοποιηθεί. Να Τέλο να πάντων, αυτό είναι. Καλά, αυτό γίνει. Αλλά αυτό εντάξει, εσύ. άμα βρούμε περισσότερο θα το πούμε σε άλλο podcast. Για να έχουμε και κάθε θέμα να λέμε έτσι, φαίνεται. Ωραία, αυτά και με την Eyaz. ΕΕ, δεν νομίζουν να υπάρχουν κάποιοι σχόλια. Έτσι, αυτό απλά το αναφέρουμε. Για να πέρα... ξέρουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης που βαδίζουν. Και ας περάσουμε στο μετρό. Άγγελε, το πάει ναι, ναι, μετρό. Ας πούμε, δεν είναι μετρό. Δε, Είχε φτάσει της πάλι ο Πότος με το πόδι, ο οποίος είχε χύσει και σκάβει εδώ και καιρό. Είχε ναι, σε χάρη κάτι στο... άλλος γι' αυτό, τον πόντοκας, πανέχεις είχε φτάσει στο Λαγκαδά, στη λαγκαδάκι από κάτω Ναι, ναι, ναι. ξεκίνησε το Λαγκαδά. Περίφερα, φύγανε. Όχι τίποτα μέχρι στιγμή. Ναι, και όπου να, θα ξεκινήσει να σκάβει και ο δεύτερος. Και ο πρώτος, ο δεύτερος όπου θα σκάψουν, να, πρώτα, έτσι. Δηλαδή και αυτός από τον σταθμό, λίγο πιο εκεί. Παραλλήλως, ας το πούμε. Ε, το πιο σημαντικό είναι όταν δράξτος, δεν είναι. Πιο πολύ, αν θέλετε τίποτα να κουνιέτε να ξέρετε το είναι ε, Το πιο σημαντικό είναι οι εργασίες που θα ξεκινήσουν για τον σταθμό στην Ναι, ναι και οι κυκλοφοριακές αθμίσεις που θα γίνουν εκεί γύρω εξαιτίας των εργασιών. Ε, ναι, σωστά. Βάλετε και ένα άρθρο αναλυτικό για αυτό. Ε, λέει, εντελ... ε, ναι, το άρθρο λέει. Υπάρχει στα links παρακάτω μπορεί να το δείτε. Λέει ποιοι οι yeah. οδοί αλλάζουν από μονόδομοι, γίνονται ανάποδοι, από διπλήδο, μην yeah. γίνονται μονόδομοι ή yeah. κλείουν εντελώς. Mm. Εντάξει, θα είμαι δελαιπωρή, αλλά νομίζω είναι αναγκαίο κάποιο. Εντάξει, απλά το σημαντικό είναι να το κοιτάξουν αυτό οι πολίτες, δηλαδή να ξέρουν τι θα γίνει, ώστε να μην, ε, ξέρεις, λέει ο άλλος, αυτό εδώ πέρα τώρα έκλεισε και mm. ξέρεις δημιουργεί πρόβλημα. Λίγα σκουπάκα, κάνω και αυτό. ένα μπούλμπμπ, να τα λέει όλα αυτά, αλλά δεν τα βαίθηκα. Και επιτέλους, εντάξει, μετά από και αυτή τη, την extra δυσκολία στον δρόμο, Ας μη παίρνουν όλοι τα αυτοκίνητά τους ή για να διαβάσουν το όνομά του. Ας πάρουν μετροπώδη, κάτι γελίος. Δεν το λεφό, γιατί τελικά... Βασικά αυτό πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή αν ο άλλος ρίξει μια ματιά σε αυτά τα πράγματα που είναι να γίνουν και το έχει στο νου του, θα αποφύγουμε σκηνικό του στυλ... Ε, ας πάω από εκεί πέρα που πάω συνείδησης... α είναι κλειστό. Α δημιούργησα πρόβλημα ξέρω εγώ. Το δεν περνάει κανείς, πριν να έρθει η τροχιά. Αυτό ας πούμε ας αποφευθεί αν μπορεί να γίνει το καλύτερο. Αυτό. Αυτά και το μετρό ή θέλετε και τίποτα άλλο. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει. Ναι, να μετρό... πούμε ότι το μετρό... ...καλύτερα να πούμε Αθήνα για κάτι που θα πω παρακάτω. Εντάξει, μετράει δηλαδή Το μετρό μετράει. Το μετρό μετράει. Καλά, μετράει το, μοντέ... οπότε... το δίκτυο που έχει αφήνει εδώ. Μία καλή... Ωραία, κάτι που... Ό,τι και να έχεις νομίζω καλό είναι. Θα εξυπηρετήσει δηλαδή μια μερίδα κόσμου και θα αποσφορήσεις λίγο και το δρόμο. Απίστευα να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η δημοπράτηση... Όχι, η η δημοπράτηση της προέκτασης προς την καλαμαριά, η οποία ελπίζουν να ξεκινήσει η κατασκευή της μέσα του 2009. Ναι. Η εργασίας δάξω, έχει κατασκευή της. Ναι, σωστά. Και ήδη ίδια η έχει μπει σε εξέλιξη και τη Σταυρούπουλης η επέκτασης. Μάλιστα. Ωραία, καλό είναι αυτό. Για να γίνονται κινήσεις για την επέκταση, γιατί ο κύριος δρόμος από μόνος του δεν λέει κάτι. Θα εξυπηρετήσεις κόσμο, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Δεν λύνει πρόβλημα αυτό. Αυτά. Νομίζω ότι είναι η ώρα να περάσουμε στο κεντρικό θέμα συζήτησης, αν συμφωνείτε κι εσείς. Proceed. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Το οποίο ψιλοείπαμε στο intro με τι έχει να κάνει. Γενικά θέλουμε να εξετάσουμε λίγο ή μάλλον να συζητήσουμε μεταξύ μας. Το ζήτημα των διαδικτυακών επαφών. Να πω ότι το πλανέτα να μην έχει να κάνει με ένα θέμα που έχουμε παλιότερα για σχέσεις μέσω web. Είναι άσχετο τελείως απλά επαφές, παιδί μου, ότι γνωρίζω τον Άγγελο και έναν φίλο του που, είναι, που δεν τον ξέρω προσωπικά παιδί μου, το βλέπω σαν μια επαφή σε κάποια υπηρεσία και τον κάνω άντια και τον έχω και εγώ με τον φίλο και μιλάμε όποτε μπορούμε ή δεν μιλάμε κιόλας και απλά υπάρχει. Mm -hmm. Τώρα όλο αυτό εδώ το πράγμα ε, μπορεί να φέρει ένα προβληματισμό, τουλάχιστον να εμένα με προβλημάτισες σε κάποια φάση ως προς το τελικά γιατί προχώρησε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί, εντάξει, βλέπουμε υπηρεσίες όπως το Facebook ή το MySpace και όλα αυτά, πόσο δημοφιλείς έχουν γίνει και μετά διδίζονται και θέματα ότι αλλάζουν οι κανόνες των προσωπικών δεδομένων και πώς το πήραν αυτό οι χρήστες και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε Και τελικά υπάρχει μια ερώτηση, ας πούμε, που μου έρχεται στο μυαλό εμένα, ότι τελικά οι επαφές αυτές μέσω των διαδικτυακών κοινωνικών, ας το πούμε, υπηρεσιών αποτελούν εξέλιξη των κλασικών τρόπων με τους οποίες κάναμε γνωρισμοί, δηλαδή ποιος ήταν αυτός πάλι με εμένα και τον Άγγελος, ας πούμε ένα παράδειγμα εγώ πηγαίνω στο φροντιστήριο Α, ο Άγγελος πηγαίνει στο φροντιστήριο Β, κάποια στιγμή βγαίνω εγώ με την παρέα του Άγγελου από το και γνωρίζω νέο κόσμο και μετά, αν με κάποιον από αυτούς γίνω και πιο κοντινός φίλος, μπορεί να γνωρίσω και κάποιους άλλους φίλους που δεν ξέρει ο Άγγελος και πάει λέγοντας και μεγαλώνει έτσι το ε, Μεγαλώνει το δίκτυο των σχέσεων ακριβώς. Ωραία, είναι δηλαδή μια εξέλιξη το ότι γεγονός ότι απλά πλέον αυτό το πράγμα γίνεται μέσω του διαδικτύου ή το έχουν βρει ή λειτουργεί και λιγός υποκατάστατο γιατί είναι πιο εύκολο να γίνει. Δηλαδή έχω κάνω ad μια κοπέλα πούμε, που είναι επαφή του Άγγελου και εντάξει δεν με νοιάζει να θα την παρεξηγήσει, όχι, δεν το σκέφτομαι καν γιατί λέω είναι απλά μια επαφή, δηλαδή, μπορεί να μην βρεθούμε και ποτέ οπότε Εντάξει απλά την έχω και μπορεί να στείλω και ένα high ή ένα γεια σου γιάσου, ξέρω εγώ και μου απαντήσεις γεια και σένα ξέρω και τελείωσε εκεί. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε επί του θέματος. Ε, oh. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το θέμα με τα κοινωνικά δίκτυα μέσω internet έχει εξελιχθεί τόσο πολύ γιατί κλείνω πιο πολύ στο υποκατάστατο γιατί είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό δίκτυο και μια περσόνα, ας πούμε, δικιά σου, μια web persona ε, και ουσιαστικά να φτιάξεις έναν ένα, έναν εαυτό ο οποίος θα έχει ε, θα είναι ισχυρός, που στο web αν, αν, αν, το, αν το δούμε έτσι, κοινωνικά ισχυρός είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό στο web οπότε έχεις φίλους, κάνεις σάτ, κάνεις σάτ, κάνεις σάτ, κάνεις σάτ και νομίζεις ότι σε κάποιους με μια κουβέντα, ας πούμε είναι πολύ εύκολο να γίνει mm -hmm. Πώς μου πεισέρω ότι Υπάρχουν άτομα που το χρησιμοποιούν για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Λέω ότις δέκα άτομας που το χρησιμοποιούν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Είτε γιατί ξέρω εγώ αυτό που έχω χειρίσεις θέλουν νομίζουν ότι έχουν πολύ φίλους και να αισθάνονται να λένε ότι είναι κάποιοι, είτε γιατί έχουν φίλους μόνο τους 20 που μιλάνε έτσι και αλλιώς ξέρω, και το χρησιμοποιούν έτσι, είτε γιατί ξέρω εγώ θέλουν να πετύχουν κάτι άλλο, είτε απλά τους έχουν και ούτε χαίρονται αλλά ούτε ελε... μιλάνε, απλά υπάρχουν. Είναι καθαρά ο καθένας για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί. Ναι, ε, τώρα το θέμα βέβαια είναι, εντάξει, συμφωνώ και με τα δύο πάντα το, ε, το θέμα είναι ότι εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή τουλάχιστον η ερώτηση όπως τέθηκε από μένα δεν είναι γιατί λέω εγώ το χρησιμοποιώ, δηλαδή εγώ μπορώ να πω ότι το facebook το έχω γιατί θέλω να διαφημίσω πράγματα που βγάζω στο newsfeeder έτσι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αθέμητο mm -hmm. έτσι θέλω απλά ότι κάθε κύριο και άρθρο π.χ. να του βγάζω ένα link εκεί και να λέω παιδιά πάω καινούργιο και άρθρο, μπείτε δείτε το. Και από αυτόν τον τρόπο να κερδίσω readers και να πάω καινούργιο μου καλά. Είναι και αυτό ένα τρόπο. <σχερδίδι> Αλλά πιστεύω ότι αν, αν δηλαδή το σκεφτώ έτσι γιατί τελικά, ε, τι κερδίζω τελικά από το facebook ας το πούμε ή από το myspace είναι την άνεση του να μπορώ, ας πούμε, όπως σου είπα, ένα άτομο το οποίο δεν το γνωρίζω με την πρόφεση ότι το γνωρίζεις εσύ να, το, να δημιουργήσω μία κατάσταση μέσα την οποία θα μπορέσω να το γνωρίσω εν δυνάμει Έτσι, δηλαδή, ε, για να το πω και λίγο πιο, πιο καλά ε, παλιότερα, ε, λέγανε δύο φίλοι ξέρω εγώ ε, «Ξέρω την τάδε, θα σας τη γνωρίσω» Π έλεγε ο άλλος από την ξέρεις κλπ κλπ και κάνανε μετά ενδεχομένως ε, μία συνάντηση είτε φτιαχτεί είτε και με άλλους για να γίνει αυτή η γνωριμία δηλαδή καλούσες δύο άτομα από την μία παρέα και δύο από την άλλη και γίνονται η γνωριμία τώρα αυτό δεν χρειάζεται καν να γίνει δηλαδή εγώ κάνω ad την επαφή του Χρήστου ή τη δική σου Άγγελε και μετά μπορώ, ε, μπορώ να της πω Άμα δηλαδή μιλήσουμε και λίγο, γίνει μια πρώτη γνωρισμία, στείλω όπως είπα για τι κάνεις, για καλά είμαι, ξέρω εγώ, Θα σου πω να βγούμε για να με τον άγγελο καμιά μέρα. Έτσι δηλαδή κάνω εγώ την ε, επαφή, χωρίς να περιμένω από τον άλλον, ε, από σένα δηλαδή, να πεις εντάξει θα βγούμε κάποια στιγμή, θα σου πω και ένα. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ σημαίνει το αντίθετο, δηλαδή πρώτα γνωρίζεις κάποιον ε, face to face, που δεν τον ήξερες μέσω του άγγελου ας πούμε, ναι, και συνέχεια λες... Έχεις Facebook, παίζουμε όμως με το Facebook. facebook. Ε, και μετά κάνεις και την επαφή στο Facebook. Ναι, ε, ε, αυτό είναι ο ζωτικός μους. Εντάξει, αν συμβαίνει, <σοποίηση> πιο, πολύ <σοποίηση> αυτό, <πιστεύεις>, αν συμβαίνει <σοποίηση> πιο πολύ αυτό τότε... Καταρχάς εντάξεις εγώ δεν ξέρω τι γίνεται έτσι, το συζητάμε. Καλά θέλει. Προφανώς. Προφανώς. Μα, Α, αν συμβαίνει αυτό είναι το λογικό. Ναι, τότε δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργείς σαν υποκατάστατο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν πρώτα περνάς από face to face σε συνάντηση για να κάνεις κάποιον ad με τον οποίο θες να μιλάς κλπ. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Απλά εγώ ξέρω περιπτώσεις το κάνουν ανάποδα, δηλαδή υπάρχει, γνωρίζω και περιπτώσεις που άλλο στέλνει παντού α πούμε, έτσι το κάνουν Ad, γιατί το αντί είναι ένα κίνδυνο, δηλαδή το να έχεις ακόμα ένα, τι έχει τύχει να μου κάνει η request και άσχημα του που δεν το ξέρω καν, που είναι και από άλλη χώρα ας πούμε. Ε, αυτό τώρα δεν το θέλω επικίνδυνο, λες και άτομα δεν υπάρχει. Δεν, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι... έχει την ψευδέσει, όπως λέει και ο Χρήστος, ότι ξέρει πολύ κόσμο, Χωρίς όμως μου να το ξέρεις. Right, αυτό όμως θα το περιορίσουμε μόνο στις περιπτώσεις που λέμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να κάνεις κάποιον, Δηλαδή είναι πραγματικό ότι είναι κάποιος ο οποίος είτε τον γνώρισες είτε είναι φίλος φίλου και θέλεις να τον γνωρίσεις μπορεί να είναι κάποιος ε, συνεργάτης Ναι, okay. Ο να το ε, μην τον έχεις γνωρίσει ποτέ face to face, ξέρω, να ε, ε, αυτή είναι αυτήν ατλίας, το πούμε να αλλά... είναι κάποιο διάσημος, ο διάσημος ή α πούμε κάποιος στον τομέα με τον πιο ασχολείς εσύ σημαντικός και να θες να τον έχεις, γιατί θες ξέρω, να το ρωτής κάποια στιγμή, κάτι να μιλήσεις. Να... Απλά συνήθως με τα άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι, ναι. τα έχεις ε, σαν επαφή σε κάποιο Skype κλπ. Γιατί Έχει, πρέπει, πρέπει να κάνεις ένα conferencing. Γιατί δουλεύεις, πας ότι θέλεις, ξέρω εγώ, αυτό που κάνει η podcast από την, ε, στη Σουηδία, ξέρω εγώ που είναι πολύ καλός. Έκειτας ναι. ε, να τον, τον έχεις, θα το πούμε, γιατί μπορεί να τους στείλεις κάποια στιγμή, να σου πει κανένα συμβουλή, ξέρω εγώ. Να τα νομίζω, αλλάξετε απόψεις ξέρω ή να... Νομίζω ότι, νομίζω ότι έτσι πως το σκέφτεσαι εσύ το περιορίζεις. Τι εννοείς. Δηλαδή αυτό, αυτή η χρήση του facebook είναι η μειοψηφία για μένα. Μπορεί να είναι η μειοψηφία αλλά είναι ειδικά είναι... στην Ελλάδα έτσι. Κάτω, έχουν... Το το μέσα στο συγκεκριμένο μα θέλει να βάζει τραγουδιστές μέσα γιατί... Οτιδήποτε ξέρω, θέλω να κάνει η το είναι η Έκαια. Εκεί έχει ότι μιλήσει, εντάξει, κάποιο που θέλει να γνωρίσει τι παιδί. Και δεν είναι, είναι εύκολο γι' ναι. αυτό. Θα... Εντάξει, αν το πάρουμε πιο γενικά, ωραία, δηλαδή να μιλήσουμε πιο γενικά, εγώ πιστεύω ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών δεν περιορίζει ότι θες να κάνει επαφέ. Δηλαδή γενικά κάποιος κάνει, χτίζει ένα διαδικτυακό χαρακτήρα, α το πούμε, πιστεύω γιατί θέλει να πει κάτι. Είναι ολόγο για το οποίο ξεκίνησε και τα blogs, δηλαδή θε να πει κάτι και να είναι εκεί για να πάω να τη διαβάζει ο κόσμο. Και δεν το κάνεις με σελίδα αυτό το πράγμα. Δεν γράφεις ένα κείμενο, ένα άρθρο με το χέρι. Σε, σε HTML. Έτσι, έχεις ένα blog και υποστάρεις ιδέες. Θα που είναι σημαντικό να διαθέσεις. Ή βάζεις φωτογραφίες. Ή βάζεις βίντεο. Ή κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, αν εγώ θα βγάλω στον blog που το κάνω συχνά ένα βίντεο clip από τραγούδι ή μια, μια live α πούμε εκτέλεση που μ' άρεσε πάρα πολύ, θα γράψω και δύο σχόλια. Το κάνω γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι κάπως και θέλω να πω αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι άλλο. Τώρα εμείς μιλούσαμε για τις επαφές. Δηλαδή ότι δηλαδή υπάρχουν πολλές χρήσεις θέλω να πω είναι δεδομένο. Δεν το κάνουν yeah. μόνο για επαφές. Το θέμα είναι με τις επαφές τι παίζει. <coughs> θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε τα άτομα που συμβούν το facebook τι ηλικίας είναι. Ε, νομίζω υπάρχει γκάμα. Αν το πάρεις παγκοσμίως. Ακτίνες. Ε, αν, <laughs> υπάρχει, <laughs> αν το πάρεις παγκοσμίως πρέπει να υπάρχει γκάμα. Δεν μπορεί να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει. Νομίζω ότι άλλα, είναι αυξημένη ναι. η μικρ Στήλε. κάτω από 13 δεν επιτρέπει. Ναι, κάνει. Πρέπει να τους δηλώσω κυρία. ότι είναι η τεχνολογία για τις ίδιες τις Νομίζω έχει πολλούς που είναι, α πούμε, 15 με 18 και έχει και τους το που είναι 20 με 30. Κοίταξε, εδώ αυτό συμβαίνει και κιόλας γιατί τεχνολογικά είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Όχι, δηλαδή στη διάρκεια Οι, οι, οι μεγαλύτερες ηλικίες ακόμα δεν πάνε προς, το, προς τις τεχνολογίες. Δεν δε mm -hmm. το έχουνς νηθίσει. Ενώς πούμε στην Αμερική μπορείς να βρεις 70 80 που να δουλεύει ίντερνετ. Κανονικά έτσι να έχει υπηρεσίες, έτσι και όλα. Κανονικά... Εδώ θα σου πει ο άλλος το... «ε δεν θέλω», ξέρω. εντάξει. Καλά, μπορείτε να έχει και νόημα στο... Δηλαδή μέχρι και δεύτερη ηλικία πιστεύω στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο νόημα και να το χρησιμοποιούν σιγά σιγά. Και πάλι δεν θα έχει ο άλλος flicker για φωτογραφίες, <laughs> YouTube για βίντεο κλπ. Για να έχει μια συνολική εικόνα. Θα κάνει ένα Facebook. Και τώρα περνάμε στο προηγούμενο ζήτημα. Εσύ πιο από τα δύο, τις δύο κατηγορίες που έγραψες υποστηρίζεις. Λέει πρώτα να γνωρίσεις τον άλλον και μετά το κάνεις αντί και οτιδήποτε ή μπορεί και ο τα άποδος. Εντάξει δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είναι το τι υποστηρίζω ότι πρέπει να γίνεται και το τι πιστεύω ότι γίνεται. Μόνο τι πιστεύεις. Τι πιστεύεις ότι, ότι γίνεται. Εντάξει. Τι το υποστηρίζω ότι πρέπει να γίνεται. Εντάξει δεν έχει πρέπει. Τι θεωρείς εσύ ας το πούμε για εσύ ένα καλύτερο. Τι θα έκανες εσύ. Κοίταξα να δεις. Εγώ καταρχάς δεν έχω πει ποτέ στη διαδικασία να. Όπως πιο χρήσου να κοιτάξω επαφές κάποιου άλλο, αν δεν τον έχω νοήσει στον άλλο φύλλο στο φύλλο, δεν τον κάνω ποτέ ad. Γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Mm -hmm. Εκτός Άλα, φυσικά, όλους αν θα με κάνει ο άλλος ad και ξέρω ότι είναι, ας πούμε, γιατί το καλό είναι ότι σου λέει ποια ο φύλλος είναι, yeah. δεν με κάνει Έχει, ο άλλος ad από το πουθενά, μπορεί να το κάνω και reject. Ή θα μπορώ να δω τι γράφει. Και αν φαίνεται ενδιαφέρον ένα άτομο είδε ότι ας πούμε ασχοληθεί για αυτός με πληροφορική, πληροφορική. Ναι. και γι' αυτό είδε κάποια άρθρα και με έκανε. Ναι. Μπορεί να τον κάνω. Μόνο και μόνο για να βλέπω τι λέει. Ναι. Αλλά, πει αλλά ναι. αν π.χ. Ναι. δω ότι είναι ένας άσχετος, ο οποίος τώρα έκανε account και προσθέτει πέντε άτομα στην τύχη, εκείνο δεν θα τον κάνω αντί. Ναι, ναι. Ωραία. Όσο, ε, να κάνω μια παρέτηση. Κάνε. Ειδικά στο Facebook, με το νέο τόπο που το ξανάλλαξε λίγο το design το έχει κανεί πολύ κοντά στο Twitter να είναι. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να κάνεις και άτομα τα οποία απλά δεν τα ξέρεις ενδεχομένως ποτέ αλλά είναι στον ίδιο τομέα μες ναι. σένα ή ασχολούνται με ίδια πράγματα γιατί ενδεχομένως να πούνε να δώσουν ωραία links τα οποία μπορείς να, να δεις ή να πούνε κάτι ενδιαφέρον. Εντάξει γενικά αυτό. να κλείσω το... το ανέφερες, γι' αυτό. Ναι να κλείσω λίγο το, το δικό μου κομμάτι αυτό που λέω. Mm. Να πω για μια φορά ότι εγώ το facebook το θεωρώ μια υπηρεσία η οποία δεν, δεν έχει κάποια αξία. Έτσι. Δηλαδή είμαι απόλυτος αυτό. Ε, το έχω... Μόνο και μόνο γιατί ακριβώς κάποια στιγμή στη ζωή μου 5 άτομα τα οποία δεν μπορούν να με βρουν αλλιώς. Δεν έχω κάτι άλλο δικό μου ούτε MSN ούτε τίποτα. Και προφανώς δεν θέλουν να με βρουν μέσω MSN, δεν θα κάτσουν ποτέ να κάνουμε δηλαδή face-to-face -face κουβέντα. <Συσχε> θέλω να μου στείλουν ένα email όταν είναι <Συσχε> και <Συσχε> να το βρουν <βρούνε Συσχε> εκεί. <Συσχε> Ωραία. Κατά τα άλλα προσπαθώ να το έχω να αναβαθμίζεται αυτόματα όσο μπορώ, να μην παίρνω την διαδικασία <Συσχε> να το δουλεύω και πιστεύω ότι καλύτερες υπηρεσίες για γνωριμίες με την ευρύτερη έννοια, είναι οι πιο άμεσες. Δηλαδή, το, για παράδειγμα, όπως το Twitter. Mm. Όπου στέλνει ο άλλος καθημερινά μηνύματα, ε, δηλαδή, όχι κάθε μέρα, αλλά θα στείλει και <κυρίζει> το μεσημέρι να πει, <κυρίζει> τώρα βλέπω ένα σεριαλ θα στείλει και πιο μετά να πει κάτι Μπορώ άλλο. ας να σου και δηλαδή, το Twitter εκείνο, είναι όντως πιο ελεύθερο ναι. Εκεί, δηλαδή, ελάχιστα like, άτομα ξέρω... Πραγματικά λοιπόν, τα έχουν Ναι, κοίτα, <χω> κοίταξε, η λογική του Twitter δεν είναι να κάνεις επαφές και γνωριμίες. Η λογική του Twitter είναι να μαθαίνεις πράγματα γρήγορα την ώρα που γίνονται. Δηλαδή αυτός για μένα είναι και ο σωστός τρόπος. Mm. Τώρα το να λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο και δουλεύω, την άλλη στιγμή τρώω, την άλλη στιγμή κάνω... είναι λίγο ε, too είναι much. Πρακείες, την... Μπορεί να πω ότι ανακάλυψε ας πούμε το φαγάδικο που έχει το πολύ ωραίο φαγητό και είναι εκεί. Αλλά και αυτό είναι πληροφορία. Δηλαδή αν βρεθείς ποτέ εκεί, φάει αυτό, επειδή ξέρω εγώ. Αυτή την έννοια έχει. Mm -hmm. Αλλά πιστεύω, ρε μου, ότι είναι για να καλύπτεις πράγματα τα οποία γίνονται τώρα και εγώ λόγω δουλειάς δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι εκεί. π.χ. όπως εγώ πήγα πούμε, στο website, πάλι δεν έκανα την ανταπόκριση που θα ήθελα αλλά έστειλα δηλαδή, ένας που δεν ήταν εκεί και με ήξερε, είδε πέντε πράγματα. Καλά αυτό μπορεί να γίνει και στο facebook, δηλαδή. ότι... Ναι, μπορεί να γίνει στο facebook, αλλά απλά το facebook δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό, αυτό. Ε, το tweet λίγο πιο άνεσο. Ε, όχι, το whole του facebook αυτό είναι, παι ο τείχος που λέμε. <laughs> Απλώς το Facebook έχει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία... Καλά, διαλέγεις και από όλα αυτά τι θέλεις να αρχίσουμε επίσης. Yeah. Ε, κοίταξε, ε, γι' αυτό που λες ε, συμφωνώ ότι μπορεί να γίνει αλλά θυμάμαι μια κουβέντα που κάναμε κάποτε με ένα με έναν γνωστό ας πούμε όπου είχε πει κάτι πολύ που μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα λέει ότι καλό είναι το Facebook και όντως συγκεντρώνει πούμε, τα πάντα. δεν μπορείς να κάνεις και την εικόνας, απευθείας και τώρα και το άλλο. Αλλά, γενικά, δεν είναι καλό Το γεγονός ότι όλη αυτή η πληροφορία μένει στο facebook Γιατί δεν είναι δικής, δεν μπορείς να την πάρεις και να φύγεις, να πας κάπου αλλού ε, Και είναι καλό, γενικά, η, η πληροφορία να διασπείρεται σε, σε, σε πολλές υπηρεσίες Ώστε, αν για κάποιο λόγο το facebook πείσαι κάποια στιγμή, εγώ κλείνω Και κρατάω, πες ότι λέει κλείνω ρε παιδί μου απλά Γιατί, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο Αυτόματα, εσύ όλο αυτό το contribution που κάνεις, όλο αυτό το καιρό το χάλεις Ετσι και εγώ πλέον δεν μπορώ να δω τις φωτογραφίες που είχε βγάλει από το συνέδριο. Ενώ αν είναι δισπαρμένα, εντάξει, όλε πριν μαζί δεν μπορεί να κλείσουν. Φανεράφη. Καλάλλεται εντάξει, είναι και θέμα, όχι μόνο αυτό είναι και θέμα ασφάλει. Τι την κάνω αυτή την πληροφορία. Εκαλά, τώρα αυτό είναι ε, άλλο καλά. θέμα, αυτό είναι ένα θέμα που μόνο του. Και αυτό στηλική το έχει ε... έχεις φωνήσει με αυτό όταν έγινε μέρο έτσι κουτίσει. Αν κάτι θέλει και το διάλειμμα σου. Ναι, βεβαίω ε, βεβαίω όταν γίνει μέρο και μπορεί την άδεια που γράφει και ένα, μια παραγραφούλα που λέει ότι το Facebook ή το... η η υπηρεσία για να. Και έχει ναι, όλα ισχύ μπορεί ένα πάρα στιγμή να αλλάξει τους όρους και με τους οποίους είναι δηλαδή, Από το οποίο αυτό είναι αυτό για μένα κακιάς, ναι. ναι, είναι το, το μεγαλύτερο trick που υπάρχει ας σε contract ναι. Απλά λάξτε ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί να κάνει τώρα μπορεί να, χωρίς να το ξέρω, μπορεί να κάνει και λέγοντας το μου δεν είναι κάτι άλλο Τι ε, ήθελα, τάξει. ήθελα να πω κάτι αλλά... ε, Πες, χρόνο έχουμε, είναι λίγο κράτσι Ναι, αλλά το ξέρεις, πώς ήθελα Θα το θυμηθείς εντάλληση Πες, θα το πεις λίγο το 1 Obama 2 Obama όχι, κάτι για το facebook να πάλι Καλά, πείτε κάτι ας πούμε με αυτό. Κοίταξε, το... να πω το... κάτι ας πούμε, να πω ότι υπάρχει σελίδα που περιμέναμε να ανοίξει αν δεν πρόκειται, όπως το βλέπω, το facebook που πρέπει να γίνει dig 5 εκατομμύρια <στομμύρια <στομμύρια> φορές <στομμύρια> για να δείξει. Μια βλαχή γεμιση, νομίζω ακόμα και να γίνει αυτό δεν το Αυτό πρέπει πέρα πέρα. να το κάνουμε πριν τη το του στο, fail -block, στο fail block, Expecting fail, ξέρω Open fail, ξέρω <Δι> fail του κάπου το ξέρω. Κάμα θα την τι είναι και θα δείτε ότι πρόκια. λέει πρέπει να γίνει dig ε, 5.000 φορές για να ανοίξει εντάξει. και έχει καμιά... Κάτω και μιά. έχει 100 ούτε 100 μπορεί να μην έχει ε, ε, ε, ε, αυτό. Ναι, Δεν τώρα ασχολούνται ασχολήθηκα <χωμα> με το δείτε ε, ε, το, το, αυτό που Ε, Πάνω σε τι ήταν το Facebook, πώς πάλι με τους φίλους ή να κάνει. Μένα έχει να κάνει Μένα η φίλη μου, είναι που πέρα απ' αυτό. Του φίλη είναι η συνέχεια ρε παιδί, το Αν δεν το θυμηθείς, το κόψουμε και πάμε σε άλλο πείτε κάτι με... παρόμοιο Πείτε λίγο κάτι παρόμοιο Οκ, δεν έχω την να... Αυτό να το είπε να πει το είπε Να το να το Αν δεν το θυμηθείς Να το Τελικώς. Λοιπόν, αυτά για το θέμα νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αν κάποιος θέλει να κάνει, αν κάποιος λέω σε κάποια περίπτωση θέλει να κάνει παρέμβαση, καλύτερα, οι τρόποι είναι, είναι γνωστοί. Δικό. Σχόλιο κάτω από το άρθρο, σχόλιο γενικά, email ή audio comment αν είσαι αρκετά μερακλής. Και τώρα να περάσουμε στο τεχνικό κομμάτι, το οποίο είναι περιορισμένο μετά από απέτηση των αναγνωστών, των ακροατών, συγγνώμη. Εκεί αναγνωστών, το ήδη πράγμα νομίζω ότι είναι. Ε, λοιπόν, ε, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ε, θα πω μερικά πράγματα για το συνέδριο Web Science 2009, το οποίο παρευρέθηκα μεταξύ 18 και 20 Μαρτίου στην Αθήνα. Ωπική Όχι, όλες τις μέρες χθες. Οι ε, γενικές, ε, γενικές κρίσεις ήταν καλοστημένο συνέδριο Δηλαδή είχε τρεις μέρες πρόγραμμα το οποίο μπορείς να το παρακολουθήσεις Δεν έλεγες τώρα θα, θα αυτοκτονήσω α πούμε ότι βαρεμάρα ε, Είχε ωραίο χώρο Ήτανε το... Ε, κάτι να σου πω, να σκ, να δεις που έγινε στο να το πω με αυτόν στην πορεία. Λοιπόν, έγινε σε ωραίο χώρο, το οποίο θα βρω τώρα, που είναι για να το αναφέρω. Ε, υπήρχαν... Το πρόγραμμα ήταν καλά οργανωμένο, δηλαδή είχε κάποια sessions με εύλογα διαστήματα, δηλαδή κρατούσαν ε, ε, ε, εύλογο χρόνο, δεν σε κούραζαν πάρα πολύ. Είχε αρκετά coffee breaks ενδιάμεσα για να... για να κάνεις το διάλειμμα σου και να πείς καφέ σου ή να συζητάς να κάνεις γνωριμίες γιατί καταβάσει να πω τι κατάλαβα. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Πιο πολύ λέγεται για έγινε παρά για... Γιατί λίγο αν θες πού έγινε, όσο εγώ μιλάω. Ε, γενικά το, το θέμα του συνεδρίου ήτανε όντως web science, δηλαδή έπιασε επιτυχές του αυτό που θα λέγαμε web science, να πούμε ότι... Ε, αυτό που τόνισαν, μπράβο ναι, στο ελληνικό κόσμος έγινε, είναι ένα, ένα τεχνολογικό, ας πούμε, κέντρο το οποίο έχει χώρους για συνεδριακούς χώρους και το ένα και το άλλο. Ε, επίσης φιλοξενούνται και κάτι προγράμματα, εντάξει αυτό πίνει και λίγο διαφήμιση αλλά δεν πειράζει γιατί είναι αρκετά καλά. Ε, φιλοξενούνται κάποια projects που προσπαθούν να κάνουν την virtual Ελλάδα λένε. Δηλαδή μπαίνεις πούμε, σε κάποια ειδικά διαμορφωμένα μέρη και βλέπεις ε, πράγματα ιστορικά για την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα την, πράγματα για την αρχαία Αθήνα κλπ. Με βρίσκεις έναν τρόπο, με ειδικά γυαλιά και τον εκτό το άλλο, και έχεις μια εμπειρία τρισδιάστατη και ήρθε να ζει εκεί, α πούμε. Mm -hmm. Βεβαίως δεν προλάβαμε να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά, αν και προς τιμήν τους αυτοί που παρακολουθούσαν το συνέδριο είχαν 50% έκπτωση σε αυτά, ενώ είναι άσχετο πράγμα, mm -hmm. απλά επειδή ήταν στους αυτούς. Ε, και από ότι είχε πολύ ενδιαφέρον το πράγματα, δηλαδή αν κάποιος βρεθεί είναι και εμπειρία να βλέπεις virtual δηλαδή θα, θα το πρόβειται και για σχολείο ή για οτιδήποτε, είναι πολύ καλό ε, τώρα πίσω στο συνέδριο όπως έλεγα είχε να κάνει με το Web Science να πούμε ότι είναι το πρώτο συνέδριο που γίνεται και θεωρείται στοχευμένο στο Web Science στην επιστήμη δηλαδή για το Web ε, Μεγάλες φυσιονομίες ήταν ο Tim Berners-Lee που θεωρείται και δημιουργός του Web και ο Έλληνας καθηγητής η Ιωσήφ Σιφάκης που είναι μόνιμα στην Κρενόμπλ της Γαλλίας ε, και κάποιοι άλλοι που δεν, δεν νομίζω ότι είναι, ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω τα το όνοματά τους Τέλος πάντων, ε, θέματα που συζητήθηκαν πιάσαν το web στο σύνολό του, δηλαδή νομικά ζητήματα που αφορούν το web, αρχιτεκτονικά ζητήματα που αφορούν το web, web και εκπαίδευση ή αλλιώς πώς μπορείς να χρησιμοποιείς το web σε, στην εκπαίδευση ή πώς μπορείς να κάνεις ένα μάθημα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο πάλι για το web και τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό, ποιες ειδικότητες. Ε, αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ε, πρέπει να σχετίζονται με το web και ποιες όχι. Αυτό έχει να κάνει δηλαδή ο πληροφορικός είναι, πρέπει να σχετίζεται με το web. Ο προγραμματιστής πρέπει να σχετίζεται με το web. Ο, ο νομικός, ο δικηγόρος πρέπει να σχετίζεται με το web. Ε, θε, άνθρωποι που ασχολούνται με ε, ανθρωπιστικά ζητήματα πρέπει να ασχολούνται με το web. Η ηθική παίζει ρόλο στο web. Όλα αυτά. Ωραία. Ε, ε, Είχε και κάποια τεχνικά κομμάτια, είχε κάποιες παρουσιάσεις για εργαλεία κλπ. Το σύνδεσαν λίγο με την γνώση πώς μαθαίνει κανείς μέσα από το ε. web. Αυτά τώρα τα λέω πολύ γενικά, έτσι. Τι άλλο υπήρχε η ομιλία του την Berners-Lee που δεν ήταν σε κάποιο κομμάτι, αλλά γενικά... Εντάξει εδώ να πω λίγο ότι μένω μου φάνηκε ότι το βιογραφικό του για άλλη μια φορά, αλλά... Οκ, okay, ξέρω εγώ. Άλλο σ' άλλων μπορεί να άρεσε, ας πούμε. Ε, και βρήκα λίγο άκυρη εντός εισαγωγικών, χωρίς να έχει τα κύχρια αυτό που θα πω, την ομιλία του Ιωσήφ Σιφάκη με την έννοια ότι, και το είπε κιόλας πριν ξεκινήσει την ομιλία του, εγώ δεν είμαι σχετικός με το web. Θα πω πράγματα, αυτούς ασχολείται λίγο με software engineering θέματα, σχεδίασης, σχεδίαση δηλαδή λογισμικού, πώς λέει αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν στο web ή πώς επηρεάζουν το web. Αυτό, αν και τα πολύ ενδιαφέροντα ομιλία για μένα που ήξερα φυσικά και πέντε πράγματα πάνω στο θέμα, δεν ξέρω το διάλειπος το πήρα ε, Που φάνηκε και λίγο ότι ήταν άκυρη Πολύ ωραία ήταν το session που έκανε ο Kai Rannenberg ε, Που είχε να κάνει με mobility, με κινητά τηλέφωνα και web, τι πρέπει να γίνει ε, Υπηρεσίες, πόσο μακριά μπορούν να πάνε και όλα αυτά, πόσο πώς, πώς πώς κερδίζεις ασφάλεια, πόσο αξιεσφαλίζεις ασφάλεια, έλεγε κάποιες μεθόδους αυτό, δεν ξέρω. Αυτά πάνω κάτω. Είχε από άποψη ε, προσέλευσης, δεν ήταν ασφιλεκτικά τα πράγματα, αλλά είχε κόσμο. Δηλαδή θα μπορούσα να το θεωρήσω μέτριας επιτυχίας του συνέδριο σε κόσμο. Ε, αυτά, πάνω κάτω. Γνώμη ο εσίας Τι? Γνώμη ο πολυκόσμου. Ε, να σου πω όχι ιδιαίτερα, για τον λόγο του ότι, ε, εντάξει, τα πολύ μεγάλα κεφάλια, π.χ. την Μέρνης Λή ήταν μονίμως αγκαζέα με κάποιον και έπρεπε να μπει στην ουρά. Καλό έχει και μεγάλο κεφάλι και Τώρα από τους άλλους, κοίταξε, εμείς πήγαμε, όπως είπα, τέσσερα άτομα που γνωριζόμασταν. Εγώ, ο Γιάννης, που, ο, ο Γιάννης που κάνουμε και το podcast μαζί και συμμετέχει αρκετές φορές. Ε, ένας ακόμα φίλος ε, και, ε, και ένας δεύτερος φίλος. Εμείς ήμασταν από το σχολείο. Επειδής εκεί βρήκαμε και άλλα άτομα του σχολείου, δεν ήμασταν καμιά εφτάρα το σύνολο. Ε, και τώρα από εκεί πέρα γνωρίζεις, ξέρεις, ο άλλος κάθεται δίπλα σου, του λες τι είπε πριν και το γνωρίζεις α πούμε έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο. Γενικά υπήρχαν ευκαιρίες να γνωρίσεις πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορώ να πω ότις ότι εκμεταλλευτήκαμε. Mm -hmm. Γιατί ήμασταν και λίγο βαρεμένοι, θέλαμε να καθόμαστε και λίγο έτσι, ξέρεις. Γενικά όταν έχει κόσμο που το γνωρίζεις φροντίζεις να είσαι με αυτόν και να μιλάς ας πούμε, και... Αλλά ίσως και να ήταν και η ασφάλμα αυτόν <συσίλω> Δώσανε αρκετά πράγματα Δηλαδή δώσανε μια τσάτα με πολύ υλικό έτσι Παίπερ στο ένα το άλλο που έχουν βγει Μας δώσανε ένα φλασάκι, Δύο γίγα πλαίσιο Έτσι είναι πλαίσιο πάνω έτσι δεν έγραφε με το science που γράφε Αλλά δεν με χάλασε Το οποίο μέσα είχε όλο το υλικό του συνεδρίου Γι' αυτό δεν μας το έδωσ Α, ναι, ηλεκτρονικά έχει όλο το υλικό του ότι όλη την και τα έχει όλα. Και κάθεσες και τα αγάπησες σε τόσα ε, φλασάκια ένα-ένα. Έ, μάλλον ναι. Γιατί δεν νομίζω να... Απ' την κήπηση Ναι, παιδί μου, 30 φλασάκια ξέρω παίρνει. <laughs> Για αυτό λόγο ρε. Μα το συνέδρι, ναι, <laughs> το είχαμε βγάλεις κιόλας νομίζω. <laughs> 50 -50. Αλλά είναι καλό αυτό γιατί τα το υλικό, ρε, παιδί μου. <laughs> δεν να στο ψάχνι, uh -huh. Και Τελειωμένα μεν, αλλά, ξέρεις που είναι λίγο πιο future, πράγματα. Αυτό. Για καλά, εντάξει, καλά πελάσαμε. Ωραία. και του χρόνου. Του χρόνου που θα γίνει. Του χρόνου δεν ξέρω θα γίνει. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο. Απλά και απλά είναι πρώτη φορά που το ονομάζουν web science, δηλαδή. μου. Νομίζω είπανε που θα το κάνουνε... Να, το υπεύθυνο, υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτό που λέει εδώ, το WSRI, το Web Science Research Initiative. Okay. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων που τώρα πρόσφατα δημιουργήθηκε okay. και ασχολούνται okay. με θέματα Web Science, δηλαδή από ότι είπανε και μας καλούν καλούνε τον οποιοδήποτε να μπει εδώ. Δηλαδή και εσύ μπορείς να μπεις και να, να γραφτείς και να στέλνεις μια ιδέα που έχεις. Είναι τελείως visionary. Εγώ ας πούμε βλέπω ότι το Web μπορεί να σχετιστεί έτσι με το σχολείο. Το στέλνει. Okay. Αυτό. Okay. Οπότε, εντάξει, και, εντά, και πιστεύω ότι τη μέσα της πώς τις κάνανε για φοιτητές και λέει ήταν ε, να της ε, αντέξει η τσέπη του φοιτητή αυτή, δηλαδή που 90 ευρώ για την συμμετοχή και είχε δυο δύο γεύματα πληρωμένα και πόσα coffee breaks, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή καθόμουν μια μέρα και δεν χρειάζεται να πάρω κάτι μόνος μου από τη τσέπη μου να φάω. Αυτό, φροντιζαν, ας πούμε. Ωραία. Αυτό. Ό,τι από εξέχεται, στείλτε για στον πώς βρούμε η mail να σας <laughs> Επίσης ο Γιάννης τράβηξε και όλη την ομιλία του Τι Berners-Lee με βίντεο και την έχουμε. Εντάξει. Okay. Αλλά πρόσφατα μου δει το υλικό και γι' αυτό μάλλον θα βγάλω ένα άρθρο αλλά είναι... θα είναι τρεχολογημένος. Οκ. Θέμα το οποίο έκυψε πριν από λίγο γιατί ο Χρήσωρος έχει το Samsung Omnia εδώ και πάρα πολύ καιρό Πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ όμως και <laughs> δεν ήξερε πώς να... πώς ηχογραφείς Τέσσερις μήνες Τέσσερις 4... μήνες 4... 4... 5... Πάρα 4... πολλές καιρός <laughs> Δεν ήξερα πώς ηχογραφεί <laughs> Μας κάνα σχολή και... αλλά δεν θα το ξεχάσουμε Είχε βγει και το ξέρασε αλλά... Και τώρα το βρήκαμε μέσα από το ίντερνετ και είπαμε να το μοιραστούμε λιγάκι μαζί σας γιατί είναι δύσκολο Είναι σχολή και κά <laughs> γνωστό Παρακητό Παρακητό Είτε, το παρελθόν είδαμε στο το internet ναι, ότι πολλοί το ψάχνουνε. Ναι. Τις και τα δύο που προτείνουν. Λοιπόν, ένα είναι ότι κατεβάζετε το audio note, πληρώνετε και 7 δολάρια και είστε χαρούμενοι. Εντάξει, από την ένα όμως τη δουλειά μια χαρά. Κάνει τη δουλειά και, και είναι δεν έχει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν έχει και δεν Αλλιώς το ψηλό αποτυχημένο που το <laughs> build in πρόγραμμα το οποίο πάτε από γράμματα, σημειώσεις, πατάτε κλικ στο Μεν μενού. μενού και μετά πατάτε προβολή ή κάτι τέτοιος πούμε και εφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η γραμμή ηχογράφησης και πατάτε και υπέρα το και πατάτε το record και λέτε Ή στα programs, μετά notes, πατάς στο menu και view recording toolbar Δεν το κάνει αυτό, γιατί το αρχεάκι το εφανίζει σε σημείωση Και το αρχεάκι εφανίζει σε σημείωση Εντάξει, αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν έχει το... δεν είναι το recording όπως είναι στα νόκια που είναι ηχογράφηση που θες να εχωραφήσεις κάτι, το κάνεις έτσι και μιλάει ο άλλος mm. Είναι για να αφήσ στα ψώνια να θυμηθώ να πάρω και πατάτες ναι, και το, το κρατάζω. Και... Αυτή... Αυτό το νόημα έχει. Αυτό. <coughs> και χαίρεσαι να το βρήκε. Όχι εσύ, χαίρεσαι γιατί δεν μπορείς να το <laughs> και επίσης το τομέα της διασκέδασης που βάζουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα να πούμε ότι αυτή τη φορά θα είναι λίγο φτωχός δεν βρήκαμε πολύ πολλά πράγματα να σας πούμε ωστόσο πιστεύουμε ότι αυτά που θα προτείνουμε είναι κάπως ενδιαφέροντα και θα δώσουν κάποιες λύσεις σε αυτούς που θέλουν να τα παρακολουθήσουν και να περάσουν λίγο καλά ε, βγαίνοντας έξω ε, Αρχικά θα μιλήσουμε για ένα Uh, θέμα πιο πολύ, για μια εκδήλωση βασικά, δεν είναι διασκέδασης κομμάτι η οποία γίνεται στο Μακεδονία Παλάς, λέγεται Οικία Πραγματικότητα και έχει να κάνει, γίνεται καταρχάς από την Τζούντιθ uh, Χέριν είναι Αγγλίδα βυζοτινολόγος και είναι μέλος της Επιτροπής uh, για την του των του Παρθενώνα αυτό το λέω απλά για τι μπορώ. Είναι η κεντρική ομιλήτρια και θα επιχειρήσει σε αυτήν την εκδήλωση να γίνει μια ιστορική διαδρομή των δύο Θεσσαλονικαίων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου στις χώρες της Βαλκανικής και τη συμβολή του Βυζαντίου όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής, η επιπτώσεις των οποίων κοινωνικούν στις μέρες μας. Ε, που είναι που γίνεται ασχολούνται ή έχουν ε, Ή απλά ρε παιδί μου πάσκετ, ή απλά πας και βλέπετε παιδί μου και πέντε πράγματα, εντάξει θα πει και πέντε πράγματα που έχουν να κάνουν και με και ελλάδα ας πούμε, και ναι δεν είναι... Τέλος <συσχε> πάντων όποιος θέλει, πότε... γίνεται στο Μacadémia Palace, γίνεται στις 30 Μαρτίου, πότε είναι αυτό, αύριο, το Δευτέρα σήμερα. Ναι, στις 8, ε... Ε... Ε... Σε 8 ώρα το βράδυ, όποιο θέλει μπορεί να πάει. <συσχε> λοιπόν, προχωρούμε με καλλιτεχνικά πράγματα Ο... και αυτό ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο πράγμα που θα πούμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Ο Μιλτιάδας Πασχαλίδης και η Γιώτα Νέγκα θα εμφανιστούν στην Βάρδια που είναι πλέον το κλασικό που λέμε κάθε φορά ε, δηλαδή, στην, στην κάτω τουμπαρ, εδώ μου τα ξέα αυτά τα πράγματα Ο Χρυστομής είναι στις ναι. ε, Σήμερα και αύριο 9.30 ώρα οποιος Όπιος πηγαίνει για να περάσει μια ωραία βραδιά με rock ballads και ε, παραδοσιακά όμως κομμάτια Πότε να αναφέρει εδώ πέρα θα μην πάρξουν μέχρι και κερμπέτη, ξέρω εγώ Ενδεικτικά αναφέρει με τα μάτια κλειστά το βέλος ε, κλπ. Για όσους φυσικά ξέρουν την ε, γιώτα Νέγκλη, γιατί αυτά είναι ενδικά της κομμάτια ή αλλιώς το βυθισμένες άγγυρες, είπα όλα, φωτιά μου, δικές συνήθειες ε, και κομμάτια από το τελευταίο δίσκο του Μελτιάδη Πασχαλίδη, ψωμί και φινερίδα, πώς είναι αυτό, πώς είναι και φινερίδα". Ωραία. Κλείνοντας την, τον τεμέα της διασκέτασης, να πούμε και για κάτι ξένο Οι Club des Belugas έρχονται στο Μήλο ε, Πρόκειται για μία από τις πρωτοπόρες μπανδες της Ευρώπης, στη New Jazz ε, swing και funky μουσική, από ό,τι λέει εδώ η πηγή μας, που είναι για άλλη νεφρά, το opencalder.gr ε, Να δούμε κάποια άλλα... Περισσότερα στοιχεία για αυτό εδώ Πρόκειται για lounge και νου τζαζ μουσική με βρεζιλιάζικους ρυθμούς A και Soul όπως θα φαίνεται παραπάνω Της δεκαετίας των 50, 60 και 70 ε... okay. Αποθήκη Μήλου καταρχάς ε... 1η Απριλίου Μπορεί να πάει και να μην είναι, μην ο αριό. Και προπόνηση τυρίων είναι στα 25 ευρώ, ενώ από την εδώ πάει στα 30 και δεν βλέπω παροχή φοιτητικών κλπ. Άρα μάλλον... το στο πίσω πότε... Ωχι, δεν Όχι, δέχομαι κιόλα. Α, ορίστε. Ένα λόγος για να πάτε είναι ότι υπάρχει remix του mombo ιταλικά, το γνωστό α πούμε, που τα πάντα ακούστε από τους DS Τώρα προλα Πρόλα πίσω, 1η Απριλίου. Ναι, στη Μεγάλη Βρετανία, την μέρα αυτή, άμα κάνεις αστεία μετά το Θέλω ότι είχε κάνεις λίγο παιδί μου. Δεν Το έχω μέχρι το μεσημέρι αυτό το έθιμο. Ναι αλλά... ότι έκανες εσύς τον εαυτό σου, όπως έτσι. <laughs> Σοβαρά. <laughs> ναι <laughs> ναι <laughs> αλλά, εμείς που είχαμε διαβάσει με την στα αλληλικά παλιά το Fool's Day το βιβλίο, <laughs> το είχε πάει μέχρι το βράδυ που είχε κάνει. Δεν θυμάμαι, δεν <laughs> λοιπόν, θυμάμαι ότι αλλά... Ναι, ρε, <laughs> ρε, το είχε κάνει το πρωί και καλά τυπάς ότι έσκαβε στο χώμα <laughs> <laughs> και του λένε οι άλλοι γιατί σκάβεις και είπε γιατί έχω κόστη, έχει από κάτι", και ψάχνω το βρω. Και μέχρι το βράδυ Τώρα του έτσι okay, ξέρω, yeah, είπε ότι ήταν πρωτοπιλάτικο στήριο, τα ουδήποτε το βράδυ κάτι... αυτό. Άρχιστο. Ναι, τώρα στο πρωί, αλλά έφτασε μόνο yeah. το βράδυ, αυτό είναι το θέμα. Έπρεπε να σου πει 12 ώρα, παιδιά. Οπότε, τέλος πάντων, ε, τέλος πάντων, αν είστε στην Αγγλία μην το κάνετε αυτό μετά τη μεσημέα, γιατί θεωρείτε ότι προτεθέτει με αυτό σας. Okay. Αυτά είναι η δεδομένα της διασκέδασης και, λογικά, βαίνουμε προς το τέλος, έτσι. Μετά από όλα αυτά τα θέματα που θίξαμε, φτάσαμε στο τέλος. Του 4.1 του επεισοδίου, του Newscast. Ε, αφήσαμε για την άλλη φορά τη Φόρμουλα 1. Θα εμπλητούσουμε το άρθρο με κάποια άλλα θέματα που θέλει να... Θα το ε, κάνουμε μιλή, λίγο πιο διεξοδικά είναι και, μιλή, και μιλή, για τους κανονισμούς ναι. και ε, ε, τις νέες ομάδες κτλ. Και, και, και, και, και τις εκπλήξεις που είχαμε. Τις θα το κάνουμε λίγο πιο... Να πούμε ότι το επόμενο podcast θα βγει καθαρά Δευτέρα. Ακυρό. Μεγάλη Δευτέρα. Το Inc. Και θα, θα έχει μέσα και θρησκευτικού ύμνους. Όχι. Εντάξει. Κοίτα. είναι ε, πιο... Έλα, δεν το πιστεύω. Mm. Σκέφτομαι να έχει κάτι για το, για το κλίμα των ημερών, αλλά όχι θρησκευτικούς ύμνους έτσι. Προφανώς. Μεγάλη Δευτέρα τι είναι, κάτι σημαντικό. Αυτή. Όχι, απλά είναι η ξεκινάει η εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό μόνο, των παθών. Mm. Ναι. Οπότε okay. ε, μπορούμε να... Εγώ σκεφτόμουν να βασικά... Να... Δώσουμε λίγο υλικό για κάποιον που θέλει ας πούμε, να μπείσω κλείνω με τον ημερών με κάποιες τεμίες που είναι υποσωπευτέ ή... παίζουν κάτι τέτοια κάθε φορές. Εντάξει, Μας υπάρχουν και ταινίες οι οποίες είναι πιο underground εντάξει. και δεν είναι τόσο πολύ διάσημες, πέρα από τις δύο πολυγνωστές, α πούμε, ή τρεις, πόσες είναι αυτό. Οκ. Okay. Έχετε κάτι άλλο, αποστέσετε? Όχι. Εγώ θα προσθέσω και ακόμα δεν που, ήθελα Επίσης, την να που ήθελα και θα Εντάξει, γενικά σήμερα δεν το έχεις σε λίγο στον κόσμο Οκ, okay, οπότε σας αφήνουμε, σε δύο εβδομάδες θα ξαναπούμε. Από τον Χρήστο, τον Άγγελο τον Αποστόλη, yeah. γεια σας. Yeah.